I looked down at her feet, but you see, They said she was built like an automobile, but she didn't have no rumble seat. That was the wrong woman. <laughs> That was the wrong woman. <laughs> That was the wrong woman. <laughs> was the wrong woman. <laughs> I was out with last night.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 και συρριχνωμένο δηλαέτη, η γερμανικό λάντερ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι έρθανε. Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία.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 που είπατε για μένα είναι βρισκέατο, δεν να δεν θα Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή είμαστε κατάστατε και ρίξη να μάθετε, να μάθετε, να μάθετε Σας λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι η Δεν Απολύτως και στα... στα... Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω τα ρούχα. Εγώ έξω τα ρούχα μου, εγώ περιμένω μια απάντηση. να απάντηση αυτή. Δεν θέλω να σας απαντήσω όμως. Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι Υπουργοί, οι Προφυπουργοί, που είναι πλές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά Mit ihr und das Zeugnis voll Sieg heilen! Sieg heilen! Sieg heilen! Aus dem stillen Raume, aus der der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten nehmen Wird bei the stehen mit with ξένη κατοχή Άντε, αρέσει, ξένη κατοχή. Φωτογράφι, είναι, είναι στρατιώτε με για Πλατεία Ρέντιο, χρόνια πολλά, καλή ανάσταση σε όλους. Ακούτε παξ γερμάνικα στο μικρόφωνο του σταθμού Παπαδομαολάκης Παναγιώτης. Την προηγούμενη Τετάρτη, τη Μεγάλη Τετάρτη δεν κάναμε εκπομπή, λοφάραμε. Εννοείται την Κυριακή του Πάσχα δεν κάναμε εκπομπέ, τη μαύρη λίστα και την αιστεία ανομία. Οπότε μετά από περίπου 9 εβδομάδα απουσίας, το πλατεία Ρέντιο μπαίνει ξανά στου κανονικού ρυθμού. Ο μόνος ο οποίος έκανε κομπές στι μέρες του Πάσχα, από ό,τι είδα, ήταν ο κανένα άλλο.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 Ονομαστικής αρχής όπως ο Βαρθεζεντ Όριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο Κέσσαλα. <ΣΣ> Όλη η γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι. Γιατί μια περιοχή αντίστοιχη δεν έχει στην Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στρατόπεδα. Σε <ΣΣΣ> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε την ορεινή μας με τον Πολεμιστή Αστερίκα. Οι νησικούς ερωτισμούς στους όλους τους φίλους που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή Σήμερα η PAX Germanica Συνεχίζει Εκεί που είχε μείνει Πριν το Πάσχα Στο να ανοίξει το Φάκελο Μπαλτάκο Το Μπαλτάκος Γκίτ ε, Θεωρήσαμε ότι η πρώτη εκπομπή που κάναμε το τον Μπαλτάκο, Την οποία δεν ανεβάσαμε Γιατί είμαστε γνωστοί αφηρημένοι και στην κοσμάρα μας Και δεν την αποθηκεύσαμε την εκπομπή Θεωρήσαμε ότι αυτή η αρχή πληροφοριακού υλικού που δόθηκε για την υπόθεση Μπαλτάκου η οποία είναι υπόθεση Σαμαρά και κάτι παραπάνω, είναι υπόθεση μυστικών υπηρεσιών Θεωρήσαμε ότι είναι καλό η Γερμάνικα να ανοίξει το φάκελο κάνοντας μια σειρά άλλων 2 με 3 εκπομπών χωρίς την πρώτη εκπομπή που χάθηκε αλλά ό,τι υπόθηκε στην πρώτη εκπομπή θα υποθεί στην πολλά περισσότερα στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν Αποφασίσαμε λοιπόν να ανοίξουμε το φάκελο με τίτλο «Ποιος κυβερνάει επιτέλους αυτή τη χώρα» την ιστορική φράση που είχε πει ο Κωνσταντίνο Καραμαλής όταν πληροφορήθηκε για τη δολοφονία Λαμπράκη. Η αγωγή τη εκπομπή, η οποία μας λέει ο φίλος μας ο Αργύριος Μαρινάκης του αρέσει, είναι στα πλαίσια τη ελληνογερμανικής φιλίας και των ανοιγμάτων του σταθμού μας με το γερμανικό παράγοντα. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί, για την ακρίβεια είναι, φίλοι, είναι φίλες μας οι Γερμανικές Τράπεζες, είναι φίλοι μας η γερμανική πολιτική, είναι φίλοι μας η κυρία Μέρκελ, είναι φίλες μας οι αγορές, συγκεκριμένα οι αμερικανιοσυνιστικές και οι γερμανικές αγορές, οι ευρωγερμανικές αγορές, είναι φίλοι μας όλοι αυτοί, το λέει η κυβέρνηση κάθε μέρα και τελευταία έχει αρχίσει να το λέει και η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, δυστυχώς. Πιάνουμε λοιπόν την υπόθεση Μπαλτάκου, η οποία είναι η υπόθεση Σαμαρά Μπαλτάκου Μιχαλολιάκου. Πιάνουμε την υπόθεση από εκεί που την είχαμε αφήσει στην προηγούμενη εκπομπή. Το παίρνουμε από την αρχή για μία, για δύο ή τρεις εκπομπές ακόμα. Το παίρνουμε από την αρχή και αναρωτιόμαστε ποιος τελικά κυβερνάει αυτόν τον τόπο και τελικά Υπάρχει ένεργεια ακροδεξιός παρακρατικός θύλακας στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ΑΕΙΠ μέσα, μέσα στην ΑΕΙΠ έχει συνταχθεί ένας ακροδεξιός παρακρατικός φασιστικός θύλακας. Ο οποίος ίσως και να προετοίμαζε εκτροπή πολιτεύματος. Για να δούμε. Μας, ο αργύριος ο Μαρενάκης με τον οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή που κάνουμε την εκπομπή ο οποίος μας είπε για την εισαγωγή της εκπομπής είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος τον δυνάμεων της κοινωνίας ανεξάρτητη δημοτική κίνηση πολιτών του Δήμου Αθήνας μιας άμεσοδημοκρατικής προσπάθειας που θέλει να βάλει την Αθήνα σε τροχέ άμεσης δημοκρατίας έχουμε πει από την Εστία Νομίας, ότι το Πλατεία Ρέντιο δεν στηρίζει δημοτικές παρατάξεις όμως ανθρώπους και προσπάθειες, κινήματα κινηματικές, οι οποίες αποφασίζουν να κατέβουν όχι για να κυβερνήσουν αλλά για να γυρίσουν την ψήφο πίσω στο λαό την ψήφο που θα πάρουν να τη δώσουν πίσω στο λαό και να την κάνουν ψήφο λαϊκής εξουσίας αυτές θα τις βγάλουμε στην εστία ίσως την εστία νομίας θα ακολουθήσει να έχουμε τον κύριο Αργύριο Μαρινάκη μαζί μας. Για πάμε τώρα στην υπόθεση Μπαλτάκου. Μπαλτάκος Γκέιτ, ποιος κυβερνάει τελικά αυτή τη χώρα. Υπάρχει ενέργεια, παρακρατικός ακροδεξιός θύλακας στις μυστικές υπηρεσίες. Ζούμε ή κινδυνεύσαμε να ζήσουμε μια νέα εποχή λαμπράκι τότε που ο ΙΔΕΑ μέσα στα σώματα ασφαλείας και προετοίμαζε μέσω της τηλεφωνίας λαμπράκι την ανατροπή των πολιτικών έτσι ώστε να φέρει μια ακροδεξιά μια φασιστική ανοιχτή φασιστική εκτροπή και τα κατάφερε επειδή δυστυχώς η πολιτική της εποχής χάιδεψαν τον ΙΔΕΑ έχουμε κάτι τέτοιο σήμερα θα δούμε θα μιλήσουμε για περίεργεια συναντήσεις εντός ΕΥΠ, σε οποίες συμμετείχε ο ίδιος ο Μπαλτάκος, σε γενικές ανακατατάξεις που γίνανε στις μυστικές υπηρεσίες, την υπόθεση Μπαλτάκος Γκέιτ, αλλά και σε επόμενες εκπομπές θα δούμε τι συνέβη στο δίκτυο παρακολουθήσεων, επισυνδέσεων, βιντεοσκοπήσεων της ΣΕΙΠ. Υπάρχει ακροδεξιός, παρακρατικός, θύλακας στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Για να δούμε πρώτα απ' όλα ποιες ήταν οι μυστικές συναντήσεις Μπαλτάκου με στελέχη της Είπ και συνδικαλιστές της Είπ. Ο Βαλτάκος, το αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, φέρετε να πήρε μέρος σε μια συνάντηση η οποία έγινε προς τη του, κρατήστε το ότι έγινε προς τη του, μιλάμε για μια εποχή που ο Μπαλτάκος προαλυφόταν όπως λέγανε δημοσιεύματα της εποχής για διοικητή των μυστικών υπηρεσιών της ΕΙΠ 27 Δεκεμβρίου του 2013 δύο μέρες μετά τα Χριστούγεννα λίγο πριν μπει ο καινούργιο ο χρόνος ο κύριος Σπατιώτης πρόεδρος του συνδικαλιστικού σωματείου της ΕΙΠ διοργάνωσε στο σπίτι υπαλλήλου της υπηρεσίας στο Χαλάνδρη με αρχικά μήχη δείπνο όπου επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο κύριος Μπαλτάκο. ο κύριος Σπαρτιώτης πρόεδρος του συνδικαλιστικού σωματείου της ΣΕΙΠ διοργάνωσε στο σπίτι μια υπαλλήλου της υπηρεσίας με αρχικά μήχη όπως φαίνεται σε δημοσίευματα της εποχή των ημερών εκείνων Στο χαλάνδρε Δείπνο Με επίσημο προσκεκλημένο τον Μπαλτάκο Ο, Η πρόφαση Του δείπνου αυτού Ήταν για να εκφράσουν Οι συνδικαλιστές της ΣΕΙΠ τις ευχαριστίας τους προς τον κύριο Μπαλτάκο Για το ενδιαφέρον που είχε επιδείξει Σε ζητήματα των υπαλλήλων της ΣΕΙΠ Ποιοι βρίσκονταν όμω σε αυτό το δείπνο Φέρετε να βρίσκεται άλλος υπάλληλος η ΣΕΙΠ, με έντονη συνδικαλιστική δράση αρχικά σιγμα α τα δημοσιεύματα προφανώς για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν λένε τα πραγματικά ονόματα δεν λένε ολοκληρωμένα το ονόμα, τα ονόματα. λένε τα αρχικά στο δείπνο λοιπόν στο χαλάνδρι παραμονή όχι παραμονή μετά τα Χριστούγεννα βρίσκεται Υπάλληλος εις ΕΙΠ με πλούσα συνδικαλιστική δράση Μαρχικά ΣΥΓΜΑ η, η οποία έχει τρεις ιδιότητες Στην ΕΙΠ Έχει τρεις θέσεις Στην ΕΙΠ Είναι γερός στέλεχος. Ένα άλλο στέλεχος σε ΕΙΠ Συνεργάτης της κυρίας αυτής Μαρχικά ΛΑΜΔΑ Χ ε, Μία άλλη Επίσης στέλεχος σε, ΕΙΠ Μαρχικά μιτάφ Της οποίες ο σύζυγος είναι σύμβουλος της κυρίας Λούκα Κατσέλη. Όπως επίσης και άλλο υψηλό βαθμός τέλεγος μαρχικά σίγμα νη της Διεύθυνσης Αντικατασκοπίας, ο οποίος φέρεται ως κάργα σαμαρικός και πρώην μέλος της πολιτικής άνοιξης. Επειδή βγάζουμε προϊόν δημοσιευμάτων το οποίο δεν είναι δικά μας αλλά είχαν γεμίσει τον τύπο την εποχή εκείνη Σ' όσους παρακολουθούν Ψάχνουν Σε αυτές τις πλευρές Του παράλληλου κόσμου ε, Εννοείται ότι τα ονόματα δεν λέγονται ολόκληρα Ούτε στα ίκρια δημοσιεύματα Και εννοείται ότι Ο Μπαρδούζας έχει πάρει τον Ακτέρ Του έχει φύγει, έχει πάει στο χωριό Ο νυχτερινό κρύβεται Όπως την προηγούμενη φορά που είπαμε Γιατί θα σπάσουμε κάθε δικαστική απόφαση κόντρα στο κράτος των δικαστών που θέλει να πλήξει τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις όμως εμείς τώρα δεν αναπαράγουμε αποκαλύψεις τωρινές αναπαράγουμε δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει στο παρελθόν για συναντήσεις μέσα στην ΕΙΠ με τον κύριο Μπαλτάκο στο ίδιο, σε ίδιο δημοσιεύματα αναφέρεται ότι οι Βρετανοί λένε ότι είχε βαθμολογηθεί τόσο χαμηλό ο στην ΕΙΠ Που κάψη των αδέλφων του Διαιρωτώνταν τότε Πως κατάφερε να ανελικθεί Εκτός της ΕΙΠ Όχι ο βαλτάκος, Ο Σαμαρικός πρώην Πολάν Επίσης ο μπαλτάκο είναι μια από τα ίδια Αλλά όχι και τον Μπαλτάκο Επίσης βρίσκονταν δύο νέοι συνδικαλιστές Δεξί Με αρχικά σίγμα, Τώρα, δεν είναι η μόνη συνάντηση Μπαλτάκου με την ΑΕΠ, όλες αυτές τι συναντήσεις να πούμε, δεν θα ήταν ύποπτες άμα δεν είχες σκάσει το βίντεο Μπαλτάκου, άμα δεν ήμασταν καχύποπτοι, άμα δεν βλέπαμε το που θα δείτε και στι επόμενε εκπομπές και σε αυτή, κάποιες ενδείξει για παρακρατικέ ομάδες, ακόμα και θύλακες συγκροτημένους, με μυστικές υπηρεσίες Κι αν ο ίδιος ο Μπαλτάκος Δεν προαλυφόταν Για διοικητήσεις ΕΙΠ Με την αμέρρηση συμπαράσταση Του κολλητού του Φίλου, Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά Στο <σ�εκίως> συνέβη και μια άλλη συνάντηση Μια από τις πολλές συναντήσεις Είδασα να φέραμε τη χρυσογεννιάτικη συνάντηση Συνέβη συνάντηση του Μπαλτάκου Πάλι σύμφωνα με δημοσιεύματα τότε Με στέλεχος της ΕΙΠ Του λεγόμενου προοδευτικού χώρου Το οποίο Συνέστησε στον Μπαλτάκο Να εμποδιστούν Οι χρυσαυγίζοντες Όσοι φέρονται να έχουν ανοικτές σχέσεις Υπόγειες σχέσεις Με τη χρυσή αυγή Να εμποδιστούν στο να αναλυθούν στην ΕΥΠ. Στι μυστικέ υπηρεσίε τη χώρα. Δηλαδή, ένα τέλεχο του προοδευτικού χώρου προειδοποιεί τον Μπαλτάκο και του λέει να, με κάποιο τρόπο να εμποδιστεί ανέλυξη εντό των μυστικών υπηρεσιών τη χώρα ανθρώπων που φαίνονται φύλλα προσκύμενοι προ τη Χρυσή Αυγή. Κάποιο μπορεί να πει ότι ίσω να ήταν ιδεολογικό παροξισμό, ότι α πούμε λόγω καταβολών του προοδευτικού χώρου Το λόγο στέλεχο ΣΥΠ ίσω υπέβαλε. Για να προχωρήσουμε. Αυτό πάντως ανένδειξε μαζί με τις υπόλοιπες ε, πως να το πω, επισημάνσεις στον γύρο Μπαλτάκο ότι υπάρχει κίνδυνος με τις μυστικές υπηρεσίες μας κάνουν να αναρωτιόμαστε αν υπήρξε ή υπάρχει ακροδεξιός θύλακας μες στην ΑΕΠ. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι μια περίοδος που ο Μπαλτάκος ήθελε να πάρει τη θέση του διοικητή της ΕΙΠ με την υποστήριξη του κυρίου Σαμαρά. Και ο τωρινό, ο κύριος Δραβίλας, επίσης φίλος του κυρίου Σαμαρά, προαλυφότανε για να μεταβεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα όμως γιατί α πούμε, κάποιε παροτρύνσει σε μια χώρα που έχει ζήσει συνταγματικέ εκτροπέ, που ζει ακόμα συνταγματικέ εκτροπέ, αλλά και ανοιχτέ φασιστικέ εκτροπέ, έχει ζήσει χούντε μεταξύ, έχει ζήσει χούντε Παπαδόπουλου, έχει ζήσει χούντε σε αυτή τη χώρα, τυραννίες αυτή τη χώρα, γιατί σε μια τέτοια χώρα που έχουν συμβεί τόσε φορέ αυτά τα άσχημα πράγματα, ο κ. Μπαλτάκο παρακαθήμενο του κ. Σαμαρά, αρνείται να δώσει βάση σε ανθρώπους μέσα από τι μυστικέ υπηρεσίες που του κούρουν τον κόδωνα για ύπαρξη παρακρατικών θυλάκων, ακροδεξιών θυλάκων μέσα στις μυστικέ υπηρεσίες. Και τελικά, ποια είναι η σχέση του κυρίου Σαμαρά γενικά με την ακροδεξιά. Να πούμε ότι πιθανότατα την Κυριακή, στη μαύρη λίστα, αφού τελειώσαμε το φάκελο Alex Rondos Δεν ξέρω αν έχει ανέβει το δεύτερο μέρος, αν το έχουμε ανεβάσει, θα το κοιτάξω Και θα ανεβάσουμε και όλο το αρχαϊκό υλικό για την υποθέση Alex Rondos, στη μαύρη λίστα Εδώ να πούμε ότι σκέφτομαι την Κυριακή αυτή, στη μαύρη λίστα, να ανοίξουμε το φάκελο του Πρωθυπουργού, το φάκελο Σαμαρά Αλλά, ας πούμε κάποια πράγματα από τώρα για τον Σαμαρά και τις ανοιχτές σχέσεις του από παλιά που έχει με την ακροδεξιά. Πρώτα απ' όλο ο Σαμαράς προέρχεται από τις παρυφέσεις τη ακροδεξιά. Ο πολιτικός του πατέρας είναι ο Εύερτ. Ο Εμπινευστής, τον Ανταγμάτων Εφόδου της ΟΝΕΔ, των Rangers και των Κεντάβρων. Ε, οι ίδιοι Αμερικάνοι, όπως διαβάζουμε σύγραφοντας το WikiLeaks, παρά που παρά ότι τον θεωρούσαν φίλο τους, τον αναφέρουν ω εθνικιστή. Στα έγγραφα της πρεσβείας τους. Ο Σαμαράς όταν βρέθηκε στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας κατάλαβε αμέσως ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα χωρίς δικού του μηχανισμούς. Ο Σαμαράς ήταν ξένο σώμα στη Νέα Δημοκρατία όταν μπήκε. Ήταν ο άνθρωπος που έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που μπορεί ο Μητσοτάκη να μην είχε ποτέ καλέ σχέση με του καραμαλικού μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν πάει ο Σαμαρά να ρίξει μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν το ήθελαν ούτε οι καραμαλικοί, το να πέσει μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαρά είναι ξένο σώμα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία. Μπαίνει στη Νέα Δημοκρατία με, μια... με τη βοήθεια των καραμαλικών μηχανισμών, αλλά ξέρω ότι μπορεί να βασιστεί πάνω του. Με την Πακογιάννη, αφού λοιπόν σχηματίζει τώρα κυβέρνηση. Σχηματίζει μια λυκοφιλία, μια νεοφιλελεύθερη λυκοφιλία. Για λόγου ιδιωτικοποίησεων, για λόγου ιδεολογία του Μητσοταϊκού Μπλοκ. Ε, με του καραμαλικού, μια προσωρινή συμμαχία, αν όχι ανοχή, στο πρόσωπο του Σαμαρά. Ανοχή για να μην μπει στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήξερε πω δεν θα κρατούσε πολύ, γιατί δεν μπορούσε κανεί στην Νέα Δημοκρατία, ή σχεδόν κανεί, οι περισσότεροι τουλάχιστον, να του συγχωρέσουν το ανοιξιάτικο παρελθόν του. Τι συμβαίνει λοιπόν, Ο Σαμαρά μαζεύει. Από την εποχή τη πολιτική άνοιξη στου ανοιξιάτικου γύρω του. Την ακροδεξιά τη πολιτική άνοιξη. Γιατί για να συγκροτηθεί η πολιτική άνοιξη, παρότι στην αρχή για το μακεδονικό, μαζί πατριωτικές τι πατριωτικέ φωνέ από όλου του χώρου, τελικά κατέληξε σε ένα αστικό ακροδεξιό μόρφωμα. Να κινείται στι παρυφέ τη ακροδεξιά του δικτύου 21. Λοιπόν, πρώτα μεταφέρει ακροδεξιούς τη πολιτική άνοιξη του Σαμαρά. Μετά μεταφέρει τα ακροδεξία transit. Του Καρατζαφέρη. Έτσι ώστε σύντομα η ηγητική ομάδα του κόμματος απαρτίζεται από αστικοποιημένους ακροδεξιούς. Τύπου Μπαλτάκου από την πολιτική άνοιξη, τύπου Βορύδη από επεν λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό, τύπου Γεωργιάδη που ήταν και ανεξιάτικος και μέρος του λάος. Σχετικό άρθρο είχαμε, ανεβα... είχαμε ανεβάσει τον Ιανουάριο 22 Ιανουαρίου του 14 Με τίτλο «Αυτοί είναι οι νεοφασίστες του Σαμαρά» Στο... Στην ανάρτηση που μόλις κάναμε για την εκπομπή Όπου ανεβάζουμε το άρθρο με το αρχαϊκό υλικό τη εκπομπή αυτής που κάνουμε τώρα ε... Στο άρθρο αυτό λοιπόν έχουμε και το link μέσα τις τότε ανάρτησής μας Και τους νεοφασίστες του Σαμαρά Ο Σαμαράς λοιπόν φλερτάει από πολύ νωρί με την ακροδεξιά Ταυτόχρονα, αφού ενισχύει πρώτο Καρτζαφέρη, μετά ο Σαμαράς και πάνω απ' όλα ο Σαμαράς, την ακροδεξιά ρητορικά και ιδεολογικά, την αθόνη, τη την ζηνιλευκή επιταγή υπουργοποιώντα πρώην στελέχη τη ΕΠΕΝ, μοιραία ανεβαίνει και η Χρυσή Αυγή. Αφού αθώνεται η ακροδεξιά σταδιακά. Έτσι, ω λόγο φτώχεια, πάντα η ακροδεξιά ανεβαίνει, ανεβαίνει η ακροδεξιά, ανεβαίνει η αριστερά, στην περίπτωσή μα ανέβη και ακροδεξιά. Τι συμβαίνει λοιπόν Ο Σαμαράς με συνθήματα τύπου θα παρακαταλάβουμε τις πόλεις μας Θα καθαρίσουμε την Αθήνα, θα πατάξουμε τις Θείας Ανομίας Όπου όπως λέμε στη δημοσίευσή μας Μαύρη διαφήμιση για την εκπομπή της Κυριακής Με τέτοιες εκφράσεις αθώνει την ακροδεξιά Οπότε υπάρχουν δύο προσεγγίσεις Πλέον Στην ακροδεξιά ηγητική ομάδα του Σαμαρά Οι ενοχικοί της προσέγγισης ότι η νέα δημοκρατία πρέπει να κινηθεί μπροστά ακροδεξιά είναι η, τα ακροδεξιά τράνζιτ του λαός, Γεωργιάδης Γορύδης και ο Κύρος Δένδιας με επίσης μαύρο παρελθόν σταδιακά άρχισε να καλλιεργείται σε κάποιους τη θυγετική ομάδα Σαμαρά, όχι σε όλους η άποψη ότι άμα γίνει κάποια στραβή άμα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης τότε που υπήρχαν δημοσίευματα της εποχής και πλέον επιβεβαιώνεται ότι υπήρχε συντονισμένη ότι υπήρχε απόφαση να γίνει συντονισμένη κίνηση Πασόκ για να ανατρέψουν τον Σαμαρά υπήρχαν ε, συστάσεις φίλων του Σαμαρά κολλητών όπως ο Μπαλτάκος που του λέγανε ότι μπορεί να συγκυβερνήσει και με τη Χρύση αυγή. Μάλιστα φαίνεται να είχαν γίνει και ειδικά ραντεβού με τη Χρυσή Αυγή Για τον σκοπό αυτό Η ακροδεξία του Σαμαρά λοιπόν είχε χωριστεί τα δέο Άλλοι λέγανε ότι πρέπει να πάμε προς την ακροδεξιά για να περιορίσουμε τη Χρυσή Αυγή Άλλοι λέγανε ότι στη χειρότερη η Χρυσή Αυγή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ε, σχήμα Ως κομμάτι συγκυβερνητικούς σχήματος Τότε το είχε καταγγείλει ο, μάλιστα και ο κύριος Ζουρπακιώτης, είχε πει ότι ο κύριος Μπαλτάκος, του είχε πει ότι και να φύγει η Δημάρ, δεν μας νοιάζε, έτσι κι αλλιώς έχουμε τη Χρυσή Αυγή. Και δεν το είχε καταγγείλει μόνο ο κύριος Ζουρπακιώτης, το είχε καταγγείλει και άλλα στελέχη της Δημάρ. Ας πάμε τώρα να δούμε το ρόλο του κύριου Μπαλτάκου ως διάβλο της Χρυσής αυγή με τη Νέα Δημοκρατία. Η Χρυσή Αυγή συνεχίζει και ανεβαίνει, παρά την επικοινωνική πολιτική του Φαΐλου Κρανιδιώτη που έλεγε ότι η νέα δημοκρατία πρέπει να κινηθεί μπροστά τα ακροδεξιά για να μαζέψει ψήφου από τη Χρυσή Αυγή. Ο λόγος είναι ο αντιμνημονιακός λόγος της Χρυσής που η κυβέρνηση δεν μπορεί να αρθρώσει, για προφανές λόγους. Τότε τοποθετεί τον Μπαλτάκος ω διάβλος της κυβέρνησης με τη Χρυσή Αυγή. Και διενεργεί επαφές με τη Χρυσή Αυγή με το κόμμα του κυρίου Μιχαλολιάκου για την κυβέρνηση. Αυτό το έχει δηλώσει και ο κύριος Ζουρπακιώτης και πολλά άλλα θελέχη της Δημάρκης και πολλοί άλλοι δυστυχώς για τον κύριο Σαμαρά και από τη νέα Δημοκρατία το ψιθυρίζανε ότι υπάρχουν επαφές μπαλτάκου με τη Χρυσή Αυγή. Τα μέσα ενημέρωσης τώρα όπως πείσουν δεν τα νταβατζοκάναλα ότι ο Πρωθυπουργό δεν ήξερε που το δεξί του χέρι συναντιόταν με τη Χρυσή Αυγή. Παρόλα αυτά, δυστυχώ μιλάνε και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και εκτό Νέα Δημοκρατίας και δημόσια πολύ για το ανοιχτό φλερτ Νέα Δημοκρατία Χρυσή Αυγή. Ο Μπαλτάκο επιλέχθηκε να είναι ο διάβλος Νέα Δημοκρατία Χρυσή Αυγή για τον πρώτο λόγο ότι ήταν το δεξί χέρι του Σαμαρά, έμπισο του Σαμαρά και δεύτερον γιατί ήταν από τα πιο ακροδεξιά, ανοιξιάτικα παιδιά του Πρωθυπουργού. Αποτέλεσμα αυτού των πολλών συναντήσεων ήταν η Χρυσή Αύγη να στηρίξει κυβερνητικά νομοσχέδια περισσότερα όπως έχει στηρίξει η Δημάρ που συγκυβερνούσε τότε. Και επικοινωνιακά να στηρίζει την κυβέρνηση σε θέματα όπως το κλείσιμο τη ΕΡΤ. Είναι η ίδια εποχή όπου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν κατά τη άρσης Ασυλία Κασιδιάρη για το χαστούκι στην Κανέλη. Όμως έρχεται η δολοφονία ΦΥΣΑ και οι το του Αμερικανο-Ισραηλινού Λόμπι να τελειώσουν αυτό το φλερτ. 17 Σεπτεμβρίου 2013 μια παρέα νέων βρίσκεται σε μια καφετέρια στο Κερατσίνι και παρακολουθεί ποδοσφαιρικό αγώνα. Στην ίδια καφετέρια βρίσκονταν επίσης μια άλλη παρέα. Οι δύο παρέες ήρθαν σε ένταση, σε συμπλοκή με κάποιον από τη δεύτερη παρέα να τηλεφωνήσει κάποιους δικούς του για βοήθεια. 23 και 57 και 42 δευτερόλεπτα η Ελλάς δέχεται τηλεφώνημα ότι είχε συγκεντρωθεί μια ομάδα 50 ατόμων με μηχανάκια και ρόπαλα στην οδό Υφηγένειας και λοφόρο Παναγίτ Σαλδάλι, στο Κερατσίνι η οποία κατευθυνόταν σε κατάστημα καφετέρια με υπονιμία κοράλι όταν καταφθάνει η αστυνομία βλέπει τον, Πα... τον Παύλο Φίσα εμόφυρτο με τραύματα από μαχαίρι στο στήθος πριν κάσει τι αισθήσει του ο πάύλο φίσα. Υποδεικνύει τον Γιώργο Ρουπακιά ως δράστη της επίθεσης και τελικά η αστυνομία συλλαμβάνει τον Ρουπακιά. Ο αντιφασίστας, ράπερ Παύλος Φίσας, πέφτει νεκρό στο κερατσίνη με τρεις μαχαιριές, δύο μάλιστα καθαρά δολοφονικές, στο θώρακα. Οι μάρτυρε λένε ότι ο δολοφόνος έρχεται χωριστά από τη μηχανική νητή κατεβαίνει το αυτοκίνητό του και μαχαιρώνει το θύμα με δύο στα τρία χτυπήματα σε ζωτικό όργανο, στο φόρακα και με επαγγελματικό στρίψιμο του μαχεριού που παραπέμπει σε υπόκοσμο. Ο Πάβλος Φύσας δεν είναι το πρώτο θύμα του ακροδεξού παρακράτους αλλά είναι ο πρώτος νεκρός που δολοφονείται μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα για την πολιτική του δράση και την ιδεολογία του. Μετά το θάνατό του το πουλόβερ του ακροδεξιού παρακράτους αρχίζει να ξυλώνεται αλλά και να οριοθετείται σε μία μόνο οργάνωση τη Χρυσή Αυγή. όμως από τη δολοφονία Φίσα έρχεται και ένας άλλος παράγοντας να εξαλείψει το φλερτ Σαμαρά Χρυσής Αυγής. αυτός ο παράγοντας είναι το Αμερικανο-Ισραηλίνο Λόμπι το οποίο τελειώνει το φλερτ η δολοφονία Φίσα και η ανάγκη του Σαμαρά να γλύψει το Εβραϊκό Λόμπι της Αμερικής σε μια περίοδο μάλιστα που αρχίζει να κατανοεί πως η Μερκελομανία του Αποδεικνύεται αυτοκαταστροφική, δημιουργεί την ανάγκη να κάψει μια συστημική εφεδρεία του. Να υπενθυμίσουμε ότι μιλάμε για μια εποχή όπου οι πύλε του λευκού οίκου του Ομπάμα δεν ανοίγουν σου σαμαρά, θεωρείται non granda στο λευκό οίκο, γιατί θεωρείται μαρκελιστή. Γιατί ακολουθεί την γερμανική συνταγή απόλυτα στη διαχείριση χρέου. Έχει απογοητεύσει του Αμερικάνου, οι οποίοι στο πρόσωπό του βλέπανε τον άνθρωπο ο οποίο. Θα την πίσνα του χρέους Θα την Κάνει ως προς Των Αμερικανών Έχουν αποχαιτευτεί από το αμαρά Βλέποντάς τον ότι, γελά, ότι δεν κοντράρει Την γερμανική εποπτεία εδώ πέρα Οπότε οι πύλες της Δεν ανοίγουν Μέχρι το περασμένο καλοκαίρι Η... Το κλείσμα της ΕΡΤ η κορύφωση των αντιδράσεων όπως και οι πληροφορίες για συντονισμένη κίνηση Πασόκ-Δημάρ να τον ανατρέψουν αλλά και παράλληλα τα επεισόδια στην πλατεία Ταχρήρ, όπου οι Αμερικανοί προσοφούν να ανατρέψουν τον Ερντογάν κάνουν τον Σαμαρά να φοβάται ότι μπορεί και εν του φλέρτ που έχει αρχίσει η ΣΥΡΙΖΑ Ηνωμένων Πολιτείων ότι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να τραβήξουν το χαλί και να τον ανατρέψουν ε χωριά από τις πολλές συναντήσεις που έκανε ο Σαμαράς με το Αμερικανό Ιζαραίνο Λόμπι ίσως η σημαντικότερη είναι η συνάντησή του με τον κύριο David Harris τον πρόεδρο της οργάνωσης American Jewish Committee μία οργάνωση μεγάλη οργάνωση του Εβραϊκού Λόμπι της Αμερικής είναι η περίοδος που ο Σαμαράς μετά την ομιλία του στο American Jewish Committee μεταβαίνει στο Ισραήλ να καταθήσει τα σεβή του είχαμε κάνει και συγκεκριμένη εκπομπή τότε στο πλατεία Ρέντιο η οποία είναι μια από που έχουν χαθεί μετά το κλείσιμο του σταθμού και την επανακίνησή του με τη νέα σεζόν η δολοφονία Φίσα λοιπόν και το Αμερικανο-Ισραήλινο λόμπι ανοιχτά και με ομολογία μπαλτάκου μέσα από το βίντεο το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα σταματούν ένα φλερτ το οποίο έχει αρχίσει ένα φλερτ το οποίο θέλει τον Σαμαρά και τον Παλτάκο τον Παλτάκο για λογαριασμό του Σαμαρά να ανοίγει διάβλους επικοινωνίας με τη Χρυσή Αυγή όσο να χρησιμοποιήσει ως, ως μνημονιακή κάβα όχι για συγκυβέρνηση αλλά για ψήφο ονοχής ξέρουν ότι είναι σενάριο παρά είναι δύσκολο ε, τι συμβαίνει τώρα εκείνη την εποχή Σ Σας μιλάμε Για θύλακα Συγκροτημένο με στην ΕΙΠ Και όχι για παρακρατικές ομάδες Συμμοριτών στους δρόμους Που πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν στην Ελλάδα Ο Σαμαράς Πάει ένα βήμα παραπάνω Από ό,τι έχουν πάει πολύ πρωθυπουργοί ίσως περισσότερη, Περισσότεροι Αν όχι όλοι στην Ελλάδα Οι περισσότεροι πρωθυπουργοί επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το παρακράτος έτσι ώστε να μείνουν στην εξουσία παράδειγμα Καραμαλή και εκλογές βίας και νοθίας. παράδειγμα Παπανδρέου και, σ και στελέχωση με τα τάγματα ασφαλείας των Ναζί ε, στελέχωση των κρατικών ομάδων από τάγματα ασφαλείας έχουμε πολλά παραδείγματα ο Σαμαράς Πένευμα παραπάνω, που αποφασίζει να πράξει πολιτική συμμαχία με το παρακράτος Σήμερα λοιπόν Στη σημερινή PAX Germanica Μάθαμε Για τις συναντήσεις Μπαλτάκου Με συνδικαλιστές τη ΕΥΠ Σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι για... Που έγινε για τον Μπαλτάκο Για να ευχαριστήσουν τον Μπαλτάκο Μάθαμε Για Πως το πούμε Επισημάνσεις που γινόντουσαν στην πλευρά του Μπαλτάκου ότι υπάρχει συγκρότηση, υπάρχει κίνδυνο συγκρότησης ακροδεξιού θύλακα μέσα μυστικές υπηρεσίες από στελέχη ΕΙΠ από το οποίο να αυτοί μπαίνανε του Μπαλτάκου και από το άλλο βγαίνανε Μιλήσαμε για την ακροδεξία του Σαμαρά και την ανάγκη του Σαμαρά μέσω της ακροδεξιάς να μείνει στην εξουσία Μιλήσαμε για το ρόλο του Μπαλτάκου ως διάβλο χρυσή αυγή και Νέας Δημοκρατίας έτσι ώστε να δέσει το πολιτικό φλερτ. Μιλήσαμε για το πως η δολοφονία Φίσα και τελικά το American Jewish Committee σταματούν το φλερτ της χρυσή αυγή για τη Νέα Δημοκρατία. Ένα φλερτ το οποίο υπάρχει όπως θα δούμε και στις επόμενες εκπομπές από την εποχή του πολιτικού πατέρα του Σαμάρα του Έβερτ, όταν η Χρυσή Β.Η. οι Ρέιντζερ και οι Κένταβροι κάναν κοινές εφόδους και κοινές εκδηλώσεις. Ένα ο φίλος μας ο Αργύριος ο Μαρινάκης μας λέει ότι έχει μπλοκάρει δημοσίευση και δεν ανοίγει Έχουμε ανεβάσει στον τοίχο, στο, έχω ανεβάσει στο δίχο μου, στον τοίχο του προφίλ μου στο facebook Έναν άλλο σύνδεσμο, εναλλακτικά δοκιμάστε να το ανοίξετε από εκεί. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με τη δημοσίευση. Κάτι συμβαίνει με τη δημοσίευση και δεν ανοίγει. Θα, δούμε, θα το τσακάρουμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει. Έτσι κι αλλιώ η εκπομπή φτάνει στο τέλο τη, λίγο-λίγο. Ολοκληρώσαμε τη μία ώρα εκπομπή. Ε... Σήμερα μάθαμε για την ακροδεξιά του Σαμαρά όπω είπαμε. Το μυστικό δίπλωμα Μπαλτάκου με συνδικαλιστέ της ΣΕΙΠ. Το ρόλο του ω διάβλο Μαξίμου Χρυσή Αυγή. Και το πως η δολοφονία Φίσα και το Αμερικανό Ιζερενό Λόμπι. Έχετε να τελειώσει το φλερτ του Σαμαρά, το ανοιχτό πολιτικό φλερτ του Σαμαρά με την ακροδεξιά. Στην επόμενη εκπομπή, τη επόμενες Τετάρτη, θα βγάλουμε ακόμα περισσότερα. Θα μιλήσουμε με ονόματα. Ονόματα που βγάλαμε και την προηγούμενη, την προ προηγούμενη Τετάρτη, την προ προηγούμενη Τετάρτη, Τα οποία εωρούνται όπω ο Παναθυναϊκάκια. Ποιο είναι ο α πούμε, με τον οποίο λέει ο Κασιδιάρες. Ε, ποιος είναι ας πούμε Υπάρχει ας πούμε συγγενής Χρυσαυγή τη βουλευτή Υπήρχε τουλάχιστον Μέχρι την εποχή που το Μέχρι τη στιγμή που το αμερικανοιζορνό Λόμπι τελείωσε το φλερτ Υπήρχε συγγενής Βουλευτή της χρυσή Αυγής Στο πόστο παρακολουθήσεων Επισυνδέσεων της ΕΥΠ Χρησιμοποιούταν Ο παρακρατικό θύλακας Εντός της ΕΥΠ Στι παρακολουθήσεις για λογαριασμό της κυβέρνηση και διώχθηκε μόνο όταν το Αμερικανιζιρνιό λόμπι και η δολοφονία Φίσα ανάγκασαν την κυβέρνηση Σαμαρά να τερματίσει το φλερ με τους νεοναζί και την ακροδεξιά είναι λογικό να κολλάει η δημοσίευση στον τοίχο το είπαμε την προ προηγούμενη Τετάρτη αυτό το την προ Τετάρτη ότι όταν πας και κάνεις εκπομπές για τον παράλληλο κόσμο Και το Πλατεία Ρέντιο και εδώ υπάρχει Γερμάνικα και η Μαύρη Λίστα Και εκπομπές του Νικτερινού και εκπομπές του Μπαρδούζα Και γενικά όλες οι εκπομπές του Πλατεία Ρέντιο Περνάνε το χαντάκι και πάνε στον παράλληλο κόσμο Είναι λογικό να κολλάνε κάποιε δημοσίευσεις και μην ανοίγουν μετά Όπως την άλλη φορά κόλλαγε η δημοσίευση του νυχτερινού ή άλλους και δεν άνοιγε το πλατεία ρέντυο σαν σελίδα. Υπάρχουν φίλτρα, υπάρχουν λέξεις φίλτρα στο Google για οργανισμού της NSA, είναι οι φάκελοι που βγήκαν βγήκανε πέρσι των υποκλοπών που υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις οι οποίες συνεργοποιούν τα φίλτρα αυτά στο Google, στο YouTube και μπλοκάρουν οι συγκεκριμένε δημοσίευσει. Λετήσω και εγώ με τη σειρά με το φίλο μας, τον Αργύρο, τον Μαρινάκη, που κατεβαίνει ως υποψήφιος δημοτικό σύμβουλος στο Δήμο Αθήνας, όχι με δημοτική παράταξη, αλλά με κίνημα, να τον ευχαριστήσουμε, που μας είπε ότι δεν ανοίγει η δημοσίευση στον τοίχο μας. Ε, θα τα πούμε από κοντά και ελπίζουμε να τα πούμε και την Κυριακή στην αισθήνα Στάσαμε στο τέλος. Του πρώτου, μέρους, του πρώτου μέρους τουλάχιστον του πρώτου ηχογραφημένου μέρους το οποίο θα μείνει γιατί όπως είπαμε η προ προηγούμενη εκπομπή, η εκπομπή πριν δυο εβδομάδες χάθηκε, την αποθηκεύσαμε ποτέ Σταβά δυστυχώ, είχε πολλά στοιχεία αλλά θα όλα αυτά τα στοιχεία λίγο λίγο μπαίνουν στις καινούριε εκπομπές Είναι λοιπόν το πρώτο μέρος του αρχείου της PAX Germanica με τίτλο ποιο κυβερνάει τέλο πάντων αυτόν τον τόπο που ερευνά και αναρωτιέται εμείς δεν σας λέμε ότι συμβαίνει γιατί άμα ξέραμε ότι συμβαίνει θα εμάς δεν άμα ξέραμε ότι υπάρχει παρακρατικός θύλακας με στην ΙΠ εμείς όμως αναρωτιόμαστε υπάρχει παρακρατικός θύλακας στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας <Τι> όταν μιλάς για συγκεκριμένα λόμπι σε πιάνουν τα φίλτρα Στι 6 ώρα να μην χάσετε του αθεόφωβου. Η σημερινή εκπομπή των αθεόφωβων, καθόμασταν και τα λέγαμε πριν με το Σπύρο. Η σημερινή εκπομπή των αθεόφωβων θα είναι από τι καλύτερε, αν όχι η που εκπομπή των αθεόφωβων. Θα γελάσουμε πολύ. Στι 6 ώρα λοιπόν, να έχετε ανοιχτό το πλατεία radio.gr Αθεόφοβοι. Στι 6 ώρα, εμεί θα τα πούμε και στου αθεόφωβου, όπου θα είμαι μαζί με το Σπύρο. Στην υπομπή του Σπύρου Αλλά θα τα πούμε και πιο προσωπικά Στην Κυριακή που θα μας έρθει Στις 4 η ώρα Στη μαύρη λίστα Και στις 6 η ώρα Στη νηστεία νομίας Μέχρι τότε να έχετε υψωμένους όπως λέμε Τις σημαίες ανεξαρτησία στα μπαλκόνια σας Και να τις κατεβάσετε για τα μπαλκόνια σας Και να βγείτε με τις σημαίες τη ελληνικής ανεξαρτησίας Και της δημοκρατικής πατριωτικής ελληνικής αντίστασης στους δρόμου. Η Ελλάδα να είναι το μικρό γαλατικό χωριό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα ξεκινήσει η αντίσταση των λαών της Ευρώπης για απελευθέρωση από τα δεσμά του ευρωερατείου της Γερμανικής Ευρώπης.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 θα είναι μία Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό μπα Θα είναι δηλαδή μία Ελλάδα, ένα φτωχό ίσως και συρριχνωμένο δηλαέτη ή γερμανικό Λάντερ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία. Παίρνουμε να δώσουμε κάποια κλειριακή πράγματα. Οι και οι Γερμανικοί είναι μεγαλύτερο φίλοι της Βρήσης. Οι επόμενοι τους τρία χρόνια περισσότερο από 60 ευρώ. Δεν ξέρω άλλο που μας έδωσαν περισσότερο είναι πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπο Αν τον ρίσω. Πάρα πολύ συμπαθής. Πάρα πολύ συμπαθής. Πρέπει να είμαι χαράς την πνεμονία του, για είναι Δεν Λοιπόν, λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεότητες. Απολύτως η ιδεότητα. Απολύτως η ιδεότητα. μέσα για Δεν ξέρω γιατί βγαινέτε έξω τα ρούχα. Εγώ τα ρούχα. Εγώ περιμένω μια απάντηση. <σταλεί> <Η> απάντηση <σταλεί> θέλετε να <μ'> πατήσετε; <σταλεί> Δεν θέλω να σας <σταλεί> να <τα> <σταλεί> σας απαντώ. <σταλεί> αλλά με εξοργίζετε Όταν πιστεύετε <σταλεί> ότι οι <Υπουργή>, <σταλεί> με <σταλεί>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 Ξένοι κατοχοί. Ξένοι κατοχοί, βέβαια. Είναι στρατιώτες, ξένοι, για να με γραβάτα και κοστούμ.